Wer sagt mein Mädchen an Leinen los, aus oh, Antijano. Die Tränen sind salzig und tief wie das Bär. Doch mein See, meins Herz bin nicht so. Σημαντικό να ενημερώνει το κόσμος για τα προγραμματά του ΑΕΛ, διότι πολλές φορές ακούμε για ανέργους οποίοι ψάχνουν για δουλειά και λένε δεν έχουν τον στον ήλιο μοίρα, αλλά δεν ψάχνουν στο ίντερνετ για προγράμματα οποία είναι άγνωστα στον κόσμο. Προφανώς, τα λέει πολύ σωστά. Ο Κυρανάκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος σε μια τοποθέτησή του, που έχει έτσι σηκώσει ένα μικρό άλλο θόρυβο διάλογο, διαλέγεται και παίρνεται ε, τα έριξε λίγο στους ανέργους, διότι υπάρχουν και τέτοιοι όπως όλοι γνωρίζουμε, οι οποίοι όμως δεν ψάχνουν, δεν έχουν τη θέληση, δεν έχουν τη διάθεση, δεν έχουν την ικανότητα, προφανώς, σύμφωνα με τη λογική του για να είναι άρεργοι. Κάτι πάσχει, από κάτι πάσχουνε, κάτι δεν πάει καλά στο μυαλό του και τα ρίχνει σε αυτού και λέει ότι δεν ψάχνουν να βρουν τα πολλά προγράμματα που υπάρχουν. Και όπω όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν πάρα πολλά στο διαδίκτυο, πολλέ δουλειέ, οι οποίε περιμένουν να τι ανακαλύψουν οι ίδιοι άνεργοι. Πολλέ δουλειέ με πολύ καλού μισθού, ό,τι καλύτερο, κάτι χαμαλωδουλειέ είναι, με 300-400 ευρώ στην καλύτερη, δεν πληρώνουν υπερορίε, αδήλωτε είναι, χωρί ασφάλιση. Αν πληρωθεί στο τέλο του μήνα. Ε, αυτά λοιπόν δεν τα βρίσκουν οι άνεργοι σύμφωνα με τον Κυρανάκη και βγαίνει να του κουνήσει το δάχτυλο ο Κυρανάκη. Γιατί okay, υπάρχουν οι φτωχοί σε αυτό το σύστημα, σε αυτή την κοινωνία, σε αυτέ τι κοινωνίε. Υπάρχουν οι φτωχοί. Το θέμα όμω δεν είναι κανεί να νιώθει μόνο φτωχό, να νιώθει ότι φταίει επειδή είναι και φτωχό. Γιατί αυτό εξυπηρετεί ο Κυρανάκη. Αυτό είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο δομεί την σκέψη του. Να πιστεί ο φτωχό, ο άνεργο. Ο, αυτός που είναι στο περιθώριο της κοινωνίας ότι κάτι δεν κάνει σωστά ο ίδιος δεν φταίει κάποιος άλλος ο ίδιος δεν έχει κυνηγήσει τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο ή δεν ξέρω εγώ που αλλού ότι το, δεν, δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει να ψάξει περισσότερο αφήνει να ενωθεί ότι είναι και λίγο τεμπέλης ή λίγο άχρηστος ή λίγο ανίκανο σε αντίθεση πάντα με τον επιτυχημένο κυρανάκι ο οποίο κάνει όλα αυτά που Κάνει και λέει όλα αυτά που λέει που ξέρουμε μια χαρά. Όσο υπάρχουν κιρανάκηδε, θα υπάρχουν φτωχοί. Όσο υπάρχουν κιρανάκει, θα υπάρχουν άνεργοι. Οι κυρνάκηδε κλέβουν χώρο από του αδύναμου, οι κυρανάκει περιορίζουν δυνατότητε των πολλών. Είναι ένα νόμο και ένα το όλο αυτό, επειδή όμω εμεί θέλουμε να σα βοηθήσουμε κυρίω αυτού του ταιμπέλη που δεν βρίσκουν όπω λέει ο κυρανάκη την άκρη και τα κρυφά κρυμμένα μυστικά του διαδικτύου, που θέλουμε να βοηθήσουμε, θα κάνουμε και τι προτάσει. Τώρα από εδώ και πέρα τα προγράμματα θα είναι πολλά, σας είπε και ο κύριο Πρωτοψάλτης για τα σχέδια του ΑΕΔ από εδώ και πέρα είναι σημαντικό να ενημερώνει το κόσμος για τα προγράμματα του ΑΕΔ διότι πολλές φορές ακούμε για ανέργους οι οποίοι ψάχνουν για δουλειά και λένε δεν έχω στον ήλιο μοίρα αλλά δεν ψάχνουν στο ίντερνετ. Για προγράμματα οποία είναι άγνωστα στον κόσμο. Διότι ο κόσμος δεν ψάχνει πάρα πολλοί κόσμος, μάλλον όχι όλοι, δεν Ψάχνουν! Ah. .e -e Διότι πάρα πολλέ φορές το βλέπω και στη δική μου Όλη γενιά. Όλη μέρα αυτό ξαντήκατε. Το Ψάχνει. βλέπω και στη δική, και στη παιδιά, δική τά... μου γενιά. Πάρα πολλέ φορές υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά. .ke -ke Αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν oh. να διεκδικήσουν μια θέση στην αγροεργασία. www.ecaristereoste εγώ δεν λέω ότι φταίει ο κόσμος, κύριε Ανανάτηδη. Λέω ότι είναι καλό να ψάχνει. <Ρίου> Πάρα πολλέ φορέ υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά. Αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού. Δομήστε την. Δομήστε την, κάντε τη σωστή δόμηση όπως λέει του βιογραφικού Υπάρχουν αιτίες για την ανεργία Σε αυτό το τόπο και εδώ τι ακούσαμε όλες από τον... Βουλευτή τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίο λέει ότι δεν κάνει τη σωστή δόμηση βιογραφικού, γιατί αν έχει σωστή δόμηση βιογραφικού, τι δουλειέ του ίντερνετ τι έχει αρπάξει αμέσω. Κανονικά, όπως η φωτιά άρπαξε, το πούσι κάτω στι μυκίνε. Επίση, δεν έχετε την, τον τρόπο να ψάξετε. Ένα άλλο. Και καλά, δεν τα έχετε όλα αυτά, είστε τεμπέληδε, το καταλαβαίνει ο καθένα σα. Ξέρουμε, όλοι ξέρουμε κάποιον που είναι τεμπέλης και ενώ δεν έχει δουλειά, δεν ψάχνει καθόλου. Δεν ε, έχει καμία έγνια να μπει στο διαδίκτυο ή αλλού να βρει δουλειά έχει διατελέσει ο κυρανάκης ποτέ άνεργος για να δει πως σκέφτεται πως θα βλέπει τα πράγματα ο άνεργος αυτός που τα βλέπει λόγος σκοτεινά βλέπει ότι δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες που έχουν οι υπόλοιποι τι ακριβώς κάνει, τι κινεί ουρανό και γη για να βρει δουλειά που θα βγει να του κουνήσει το χέρι για να του πει ότι δεν βρίσκει τα κρυμμένα, τις κριμένες δουλειές και τις κριμένες ευκαιρίες στο διαδίκτυο που όλες είναι χαμαλοδουλειές συνήθω αυτές του διαδικτύου. Όχι είναι η απάτηση, δεν έχει καμία απόλυτη σημασία. Σε διορθωτική μετά παρέμβασή του στο Twitter, επειδή ξεσκώθηκε χθε ένας έτσι άλλο, είπε ότι νοιάζονται πραγματικά αυτή η ιδεολογία. Οι κυβερνώντε, οι δεξιά, να το πούμε έτσι για να το καταλάβουμε, νοιάζονται για του ανέργου και δεν του θέλουν να παίρνουν τα επιδόματα. Κανεί δεν το θέλει αυτό προφανώ, αλλά ε, έχει ένα νιάξιμο. Αυτό ισχύει γιατί υπάρχει και ένα άλλο πάνω από τον Κυρανάκη που νοιάζεται. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτού που η φωνή του δεν ακούγεται. Μπράβο. Μπράβο. Γιατί σε αντίθεση με άλλε κοινωνικέ κατηγορίε, τα συμφέροντα των φτωχών, των μακροχρόνια άνεργων,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 Die ganze Welt ist das in γάρ. Με Γάρ Στο τέλο, Μητσοτάκη Γάρ είναι αυτό που ακούσαμε. Αυτό που λέει το Μητσοτάκη Γάρ είναι ο Βασίλη Λεβέντη, πρόεδρο τη Ένωση Κεντρών. Αυτά με τον Κυρανάκη, αυτά με το δούλεμα που πέφτει και με τον ιταμό τρόπο και τον κοινικό τρόπο που αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί. Καλό αναθρεμένοι κατά τα άλλα, καλό βολεμένοι όλους τους άλλους και την απόσταση με την οποία τους κοιτούν και πώς τους τρίβουν στη Μούρη ε, όλα αυτά που οι ίδιοι νιώθουν. Προφανώς πολλοί ψηφοφόροι του Κυρανάκη και του κάθε Κυρανάκη δεν είναι το θέμα ο ένας που τα είπε, αυτός τα είπε βέβαια αλλά αυτή, αυτές οι αντιλήψεις υπάρχουν σε πολλούς. Το θέμα είναι ότι πολλοί ψηφοφόροι όλων αυτών είναι στην κατηγορία που περιγράφει ο Κυρανάκης και οι Κυρανάκη Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα σχολεία. Είχαμε ανακοινώσεις από την Υπουργό Παιδείας. Ανάλαβαν η εκπαιδευτικη μα σχολεία. Και στις 14 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία της χώρας συμπελαμβανομένων και των υπηρογοργίων. Ανοίγουν τα σχολεία. Στις 14 Σεπτεμβρίου. Ένα ατομικό παγόρι Σε λίγο στα θρανία θα πιάσουμε Ένα ατομικό παγόρι Εδώ είναι ένα ντουέτο Ιρένα Παγκράτη Αυτή που τραγουδάει, πολύ νέα, πολύ μικρή Αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι Θα το ακούσουμε μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου Που μάλλον Όπω είπανε θα ανοίξουν τα σχολεία πως θα ανοίξουν και πως θα κλείσουν τα σχολεία είναι ένα θέμα και πότε και το άλλο μέλος του ντουέτου είναι η κυρία Κεραμέο, η οποία μας λέει εδώ για το παγούρι μας λέει για την 14η Σεπτεμβρίου αυτό λοιπόν το παγούρι επειδή είναι δωρεά και προσφορά και του κράτους και ιδιωτών δεν αφορά μόνο τους νέους, τους μαθητές που του τρώει και το στρες όπως όλοι ξέρουμε αλλά αφορά και άλλες ηλικιακέ ομάδες όπως έχουμε ήδη πει παρέχεται δωρεάν στους παπούδες και στις γιαγιάδες Ένα ατομικό παγούρι Και εδώ θέλω να διευκρινίσω γιατί το κάνουμε αυτό Για να, για να αποφύγουμε να έχουμε τους παπούδες και τις γιαγιάδες Οι οποίοι θα πίνουν απευθείας από τη βρύση Οι οποίοι θα ανταλλάσσουν μπουκάλια Μητσοτάκι γάρ Όπω έχουμε ήδη πει παρέχεται δωρεάν στους παππούδες και στις γιαγιάδες Ένα ατομικό παγούρι Όλοι παγούρια, πάρτε παγούρια Γέρι, νέοι, παιδιά, όλοι με ένα παγούρι Είναι η φροντίδα της κυβέρνησης για όλα αυτά που συμβαίνουν Έκανε το καθήκον της κυβέρνησης όλα τα άλλα εσείς Σας έδωσε παγούρι Ο, Τα υπόλοιπα και για τα υπόλοιπα πρέπει και εσείς να λάβετε τα απαραίτητα Μέτρα, οπότε επειδή έρχεται, έρχεται ένα παγούρι και κυριαρχεί στον πολιτικό λόγο και δημιουργεί ωραίες εικόνες αλλάζουν και πράγματα στην τέχνη ]再见. Μια σωστή δόμηση βιογραφικού Σπίτι Μια σωστή δόμηση βιογραφικού, ένα ατομικό παγόρι για το δρόμο, για το δρόμο, ένα ατομικό παγόρι για το δρόμο, για το δρόμο. Ο Αύγουστο δεν είναι. Μάρτιος. Μπράβο. Ποιητής, ο τελευταίος. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε δηλώσεις του χθες, μας πληροφόρησε για κάτι που δεν το είχαμε καταλάβει ποτέ, ότι ο Αύγουστος δεν είναι Μάρτιος. Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει, αυτό το είπε χτες. Εκεί κατά το Μάιο πάλι είχε χρησιμοποιήσει το ίδιο ποιητικό σχήμα. Δεν είναι όμως σήμερα ο αριθμός των κουρισμάτων ο μόνος που πρέπει να μας απασχολεί. διότι. Ο Αύγουστο δεν είναι Μάρτιο. Ο Μάιο δεν είναι Μάρτιο. Ο Αύγουστο δεν είναι Μάρτιο. Δάκρυα η ζωή στεγνώνει. Ξημερώνει, ξημερώνει. Μάρτιο. Δάκρυα η ζωή στεγνώνει. Ξημερώνει, ξημερώνει. Και θέλω να πω και δύο λόγια για τον κύριο Τσίπρα. Ακούσουμε τώρα τα δύο λόγια για τον κύριο Τσίπρα από το Βασίλη Λεβέντι. Αλλά να θυμηθούμε και να σημειώσετε: Σημειώστε το να μην τα μπερδεύετε. Ο Μάρτιο δεν είναι Μάιο και ο Αύγουστο δεν είναι. Όχι, ο Μάιο δεν είναι Μάρτιο, γιατί είναι δύσκολο στην ανάγνωση ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι κάτι απλό που μα έχει τύχει έτσι, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ο Μάιο δεν είναι Μάρτιο και ο Αύγουστο δεν είναι Μάρτιο. Άρα. Ο Μάιο δεν είναι και Αύγουστο, θα μπορούσε κάποιο ή είναι μαθηματικά ή λογική, όλο αυτό τύπου κεραμέος που έκανε με το μέσο όρο, δεν έχει σημασία. Αυτή είναι η Υπουργός, είπε μια παπάτζα, λέμε και εμείς αλλημία εδώ, μπορεί κάποια στιγμή να γίνουμε και εμείς Υπουργοί. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Λεβέντης, τι έχει να πει για τον Τσίπρα. Και θέλω να πω και δύο λόγια για τον κύριο Τσίπρα. Μην κατηγορείτε τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι Άγιος. Σώσον κύριε των λαών σου. Ο Τσίπρας είναι Άγιος. Ο Μητσοτάκη κόβει, ο Μητσοτάκης προδίδει, ο Μητσοτάκης δίνει το Αιγαίο, ο Μητσοτάκης. Και ευλογήσων την πληρονομία σου. Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα. Yeah. Και ο Θεός θα μας βοηθήσει κυρία Αυγία. Αμήν, Όχι, Δεν είναι αμαρτωλός, είναι Άγιος. Όπως λέει ο Βασίλης Λεβέτης, ο Αλέξης Τσίπρας, είναι Άγιος. Κάτι είχαμε καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια που τον είχαμε στο τιμόνι, αλλά ο αχάριστος ελληνικός λαός δεν ήθελε τον Άγιο και έβγαλε τον άλλον που μας λέει ποια σχέση έχει ο κάθε μήνας με τον προηγούμενο. Αυτά συμβαίνουν και ποιος θα λέει αυτά ποιο θα λέει αυτά ότι είναι άγιος ο Αλέξης Τσίπρας τα λέει ο Βασίλης Λεβέτης ο οποίος είναι σε ένα κόμμα είναι ακόμη κόμμα και δίνει έναν πολύ ιδιαίτερο αγώνα. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι η Ένωση Κεντρών κάνει έναν ιερό αγώνα ανασύνταξης των δημοκρατικών δυνάμεων. Ο αγώνας που κάνει η Ένωση Κεντρών είναι ένας αγώνας σκατά. <Το> Ο αγώνας που κάνει ένα Ένωση Κεντρών είναι ένα αγώνα κατά. Μητσοτάκι γαρ... Και γάβ θα ήταν ωραίο. Μητσοτάκι γάβ. Αλλά διάλεξε το ροπ. Να βάλει δεν έχει καμία σημασία. Αυτό είναι ο αγώνας λοιπόν, ο αγώνα του του Βασιλείου Λεβέντη. Αυτά τα είχαμε στα αυτιά μας σήμερα το πρωί. Τα μοντάραμε εκεί. Λεβέντη, Κυριάκος η Αλίκη με το όχι το δυσάκι της στον ώμο, το παγούρι της κεραμέως και όλα αυτά τα πάρα πολύ και τον Κυρανάκη κυρίω με αυτά τα πολύ ωραία που είπε. Και ξαφνικά έρχεται η είδηση, εμεί τη μάθαμε λίγο αργά σήμερα. μια δύσκολη είδηση, δύσκολη στη διαχείριση, να την πούμε τραγική, δυσάρεστη. Δεν θα φουσκώνουμε πολύ τα πράγματα, δυσάρεστη είδηση. Έκλεισε τον άμος. Ναμος. Ναμος. Να κλειστώ Ήλιος να μη, ήλιος να μη με βλέπει Ήλιος να μη, ήλιος να μη με βλέπει αντί για παρέο πρέπει ο oh. ο oh, oh, oh, oh. oh. πρέπει στα μαύρα να oh. δεις <Γυδιαίου> ο ζειον ανοιξε να αμόζ για να μπω για να κάνω <Γυδιαίου> τον τρέμο που αγαπώ oh. Συγγνώμη, κλείσανε <Σι <heh> <Σιένε> τον Άμμος επειδή βρέθηκε ένα κρούσμα σιγά τώρα για ένα κρούσμα να κλείνει τον Άμμος σαν να κλείνει στην Ακρόπολη είναι χειρότερο και από τη φωτιά στις Μυκήνες αυτό δικαιολογεί επέμβαση Ερντογάν δεν μπορεί να έχει τη μήκονο και να μην τη λειτουργήσει όπω πρέπει, τη μήκονο. Οπότε αυτό έχει προκαλέσει όπω και να το κάνουμε και όπω καταλαβαίνετε έναν σάλλο, μια στεναχώρια, μια αναμπουμπούλα και στο πολιτικό σκηνικό και στα διεθνή. Η Ανατολική Μεσόγειο φλέγεται και έχουμε και τον άμο κλειστό. Αυτά είναι αδικαιολόγητα και είναι η δεύτερη φορά που γίνεται επέμβαση. Μπορεί να έχουν γίνει και ενδιάμεσα με τη τι πειράμε χαμπάρι σε καταστήματα του νησιού και πάνε και τα κλείνουν και χτυπάνε τον τουρισμό και χτυπάνε τα σύμβολα. Του τόπου. Και σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές έχουμε όλοι ανάγκη από σύμβολα. Δεν μπορούμε να πορευτούμε χωρίς κάποια σύμβολα, κάποιες αξίες, γιατί αυτό, το μαγαζί το συγκεκριμένο, εμπεριέχει μέσα αξίες. Οπότε καλά κάνουμε εδώ και θρυνούμε. Πάτε κορίτσια στο χώρο και αφήστε με μονάχη. Κόπικα σαν το δημάκι Κανείς δεν είναι κανένας Μαλής μου είναι ο Θεός Πάτε κορίτσια στο χώρο. Έχασα τον άμμος που αγαπώ Μου Ωουι και Άγιο και δάπνο του φουκού 80 το τηλέφωνο επικοινωνία. σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά να σηκώσει τα τηλέφωνα δεν έχουμε τεχνικό πρόβλημα σήμερα μέχρι στιγμής το λύσαμε κάναμε τα reset γιατί ωραία η τεχνολογία αλλά όλα θέλουν ένα reset κάποια στιγμή όπως και οι άνθρωποι, όπως και οι καταστάσει και οι σχέσεις των ανθρώπων θέλουν ένα reset. Το κάναμε το reset χθες, οπότε σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά μέσα. Βλέπω στο facebook εδώ γράφεται ωραία πράγματα. Λέει εδώ ένας ποιητή, ο Νίκος. Είναι τύχη, είναι γούρι, να έχει μάσκα και παγούρι. Αυτό αφορά την ε, πολιτική, την κυβερνητική για την προστασία των μαθητών που συμπυκνώνεται σε μια εικόνα και σε μια λέξη. Παγούρι ή παγουρίνιο, όπω το έλεγε ο Αλέξ Άλλος ο Κρατής, ο Γιώργος λέει σε σχέση με αυτά που λέγαμε τον Κυρανάκη πριν «Είμαι άνεργος από το Μάρτιο πήγα στον ΝΟΕΔ αφού πρώτα είχα βρει εργοδότη να ενταχθώ στο πρόγραμμα των 55 ετών έφαγα πόρτα διότι δεν είμαι πάνω από ένα χρόνο άνεργος και ως τότε τα παιδιά μου θα τρώνε το βιογραφικό μου αυτά τα πολύ ωραία για την κοροϊδία» που ακούμε από κυβερνητικούς βουλευτές που θέλουν εντεκαι καλά να στριμώξουν τους ανέργους και όλα αυτά που τους χαλάνε την εικόνα, να τους στριμώξουν σε δουλειές όπως όπως, τσαπατσούλικες δουλειές για να θεωρήσουν ότι έχει χτυπηθεί η ανέργεια. Βγήκε και επίσημα στοιχεία της ανεργίας γύρω στο 17-17,5 ε, από ό,τι διάβαζα ε, προχτές. Και ένα άλλο ρωτάει για το τραγούδι. του αρχικό βάλε σαν Ζάμρε, παιδί μου. Και εσύ τι ρωτάτε για τα τραγούδια. Δεν έχετε έξυπνα τηλέφωνα. Βάλτε το τηλέφωνο πάνω στο ράδιο, θα στο βγάλει κατευθείαν. Είναι κάτι Ιρλανδί πάνω εκεί που τραγουδάνε ε, διάφορα. Νιώθετε ωραία από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δεν είστε οι μόνοι. Είναι και κάποιο άλλο για να κλείσουμε το θέμα φτώχεια, ανεργία, έγνοια για την ανεργία και προτάσει πολύ χρήσιμε προ του ανέργου και του αδύναμου να ψάξουν καλύτερα στο διαδίκτυο. Ε, όλα αυτά λοιπόν και για όλα αυτά νιώθηκε και κάποιος άλλος πολύ ωραία. Νιώθω πολύ ωραία. Μπράβο. Γιατί στο πρόσωπό σας, το πρόσωπό σας, το πρόσωπο της καθενίας και του καθένα ξεχωριστά βλέπω μια νέα γενιά των 360 ευρώ. Μπράβο. Βλέπω τους φτωχού περισσότερους και φτωχότερους. Don't worry, don't worry, don't worry. νιώθω πολύ ωραία. Μην γάρ. Ο Μαΐος δεν είναι Μάρτιος. Ο Αύγουστος δεν είναι Μάρτιος. Ο Island, Νιώθω πολύ ωραία. Μπράβο παιδί μου. Πού σου να μη βασκαθείς. Αφού υπάρχει και ένας που νιώθει ωραία μόλις όλα αυτά, να τον ακούσουμε πρέπει να του δώσουμε λόγο. Ο Πρωθυπουργός της χώρας βεβαίως. Ακούτε ζωντανά την εκπομπή ε, από τα site, α ξεκινήσουμε από αυτά. Από το site, ελληνοφρένιανέ.gr. Και αμέσω μετά μα ακούτε εκεί σε κονσέρβα. Μα ακούτε ζωντανά και στο YouTube, στο ελληνοφρένιο Official. Μπείτε και στο chat από κάτω που γίνεται, κάντε και μια εγγραφή. Μα ακούτε και από το Facebook. Πολλοί τρόποι να μα ακούσετε διαδικτυακά όλα αυτά. Εδώ μα ακούτε από τα Παραπολιτικά, όσοι είστε του παλιού, όσοι είστε δηλαδή ευπαθεί ομάδε και έχετε ραδιόφωνα, 2 11 10 80, 80, Αυτό είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνήσετε, ξέρετε με ποιον και ξέρετε και με ποιον τρόπο. Radio το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα παρακολουθούμε εμεί τι γράφετε εκεί. Ο Παναγιώτης Χάλαρη ρυθμίζει τον ήχο. Πατάει τώρα το κουμπί για να ακούσουμε το πρώτο μέρο του λαού και μετά τι πρώτε διαφημίσει. Γυρίζσατε! Ναι, μπορεί γύρισα με λογαριασμού να σου δώσουμε. Καλώ ορίσατε, καλώ μα βρήκατε. Φιλάκια πολλά. Εδώ έσταν, δε φύγατε. Φύγαμε 20 μέρε αλλά δεν στο λέω. Πού πήγε μόλι, κουβαλά κανανό καναφτυγιο πάνω σου. Στην άξο δεν είχε κρούσματα ή τουλάχιστον δεν είχε φανερά. Α, αυτό. <χω> ναι, γιατί έχω ακούσει ότι όσοι πάνε για σερφ στην άξο δεν κολλάνε. <χω> το παίρνει αέρα. Σίγουρα, <χω> έχει καλά σίγουρα γι' αυτό. Και έχει. <χω> καλά σίγουρα, έχει καλλιγραφή. Ά, με <χω> Πες το τσύπο δεν κολλάει. Πε το μόλι να κάνουμε πατέρα. <χω> Όχι ρε. Φίλα δεν το ξέρες Όχι και το είχα το κρασί Τέλος πάντων Έλα γεια hey, Κοίτα να δεις το ρήμα Είναι ανήκω Ανήκω Είναι σε ένα... μένα Ανήκω σε μένα Και στα όνει Α. Λοιπόν, άκου, δεν μπορεί να λέει πω θα άνοιγε στου Γερμανού. Αν... Αυτό, αυτό στο ε? Αυτός που μίλησε για την ιστορία από το 30, από το 25, τη φασιστική και τα ποσοστά των εκλογών και δεν ξέρω τι. Ο θύμιο τα από αυτά. Δεν ξέρω ποιο μίλαγε, ρε παιδάκι μου. Θύμισα τα. Κάτι τέτοιο αμόρφωτο, θύμισα τα. Αλλά κοίτα να δει, δεν μπορεί να λέει θα άνοιγε στου Γερμανού. Ε, μπορεί να λέει, κύρια μου, πώ δεν μπορεί να λέει. Είναι το πρώτο, το πρώτο αμόρφο το που ακούτε. Λοιπόν, διόρθωσε το μην κάνουμε και διορθώσει yeah. και δεν yeah. δηλαδή, καταλάβει ο κόσμος, μόνο εσύ το καταλάβατε. Έλα ρε τρελό αγόρι, καλό μήνα. Έλα καλέ ε, Μου μαύρη χείρα τα μαύρα μεσάνυχτα, Ανόμαλη μαύρη χείρα. Καλό μήνα να κουνά. σε ρωτήσω κάτι. Άμα μια κόμενα το έχει ξηρισμένο και ξαπλώσει κάποιο και περάσει από πάνω στη φωτιά δεν θα καεί. Το πούσι της. Το, το πούσι, άμα το έχει Άμα ξηρισμένο δεν θα τι να καεί. Αφού είναι ξηρισμένο δεν υπάρχει πούσι να καεί. Εδώ δεν είναι ξηρισμένο. Είχε παραπανίσιο πούσι. Και άμα το πούσι είναι για καπέλο, βρίζει. Υπάρχουν βέβαια εκεί παραδοσιακοί που το προτιμούν το μαύρο πούσι. Εκτέ η Αλομανία να κοιμάσαι σε αστενοφόρο, σε κρεβάτι το αστενοφόρο του Εκάβρου. Όχι ακριβώ έτσι, δεν είναι νόησα αυτό ακριβώ. Ε, Γιά φαντάζω τώρα, εσυμένο σωλιά, ξαπλωμένο σε κρεβάτι το του το αστενοφόρου του Εκάβου. Το αστενοφόρο του εκαφ μέσα στην Αθήνα να είναι με μεσυνά και να τρέχει με χίλια και να κάνει έξω με τη συνοδό του αστενοφόρου. Θα έχετε στο άλλη. Η συνδοδό γιατί είναι θυλικότητα και καλά, σε Α? Α, ε, δεν ξέρω. Έχει ε, εξηγήσει είναι... στον πούλεό. Είπαμε, παιδιά, να, να κολλήσετε το χτυπιό, να κολλήσετε ό,τι θέλετε. Δεν το κολλήσατε. κάποια στιγμή, μη γαμμύεστε στα ξένα μέρη. Γιατί να μην γαμμύεστε, κύριε, δεν καταλαβαίνετε το λόγο που δεν πρέπει να γαμμύεστε. Όχι, δεν τι ότι δεν να κι εσεί. Ευχαριστώ, είναι κακό. Δεν το λέω σαν βρισιά, το λέω σαν προγραμματισμό. από έχει τώρα δύο δεν ακόμα. Δεν Δηλαδή από τη νέα μεγάλη δημοκρατία ποιο είναι ο Μέση. δύο μηδέν εγώ φταίω τώρα. Σα ανακλέβω, Εκκλησία! Έλα, ya! Όταν πήγα με μαζί σχολείο, Κάθε να στο δει πάνω φρανίο και όταν μου έδινα. Ένα ατομικό παγούρι, Μου έδινα πόνο. Αλλάζουν. Αλλάζουν τα τραγούδια. Παλιά το συγκεκριμένο τραγούδι που έχει ταξιδέψει πολλέ γενιές και έχει περιγράψει αυτά που γίνονται μέσα στις αίθουσε με έναν πολύ έτσι απαλό τρόπο ήταν το βιβλίο. Καθώς στο διπλανό Θρανίο έκανε και ομοιοκαταληξία, εκεί ο ποιητής έβαλε το βιβλίο και όπως έδινε το βιβλίο έλεγε και ένα αγαπώ τώρα αλλάζει όλο αυτό με το ατομικό παγούρι, το παγούρι της κεραμέως, θα το δίνει ένα τον άλλον και θα λέει το... Σ' αγαπώ, έχουμε αλλαγέ. 21ο αιώνα, είμαστε στα 21ο χρόνια. Πάει πολύ καλά ο αιώνα. η χρονια παει πολύ καλά και η χρονιά και θα πάει και καλύτερα. Όπω μπορεί ο καθένα να καταλάβει, συνείδηση να υπάρχει. Οκ, okay, υπάρχει η πολιτική ευθύνη. Όλα αυτά που δεν έχουν κάνει. Ο επικοινωνιακό τρόπο που χειρίζονται το πολύ σημαντικό θέμα τη δημόσια υγεία. Οι ελλείψει που υπάρχουν στα νοσοκομεία, στι εντατικέ, που χτυπάμε όλη κεφάλια και χέρια. Στα ξύλα να μην τύχει κάτι, τα ξέρουμε λίγο πολύ, τα παρακολουθούμε, βλέπουμε και την αγωνία του και πώ πολύ καλά επικοινωνιακά προσπαθούν να διαχειριστούν όλο αυτό το θέμα. Υπάρχει αυτή η ευθύνη, είναι τεράστια και την πληρώνουμε και θα την πληρώσουμε από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει όμω και η ατομική ευθύνη. Ε, βρέθηκε ένα 26χρονο, ο περίφημο 26χρονο του Ευαγγελισμού, διαιγνώστηκε ω φορέα, του κάναν το τεστ. Τα είδε το παλικάρι εκεί ότι είναι θετικό. Δεν πιστεύει όμως όλα αυτά και έφυγε από τον Ευαγγελισμό, ε, δεν περίμενε το τρόλεϊ, σύμφωνα με δήλωσή του, του είπε και ο κυριττάς, δεν φεύγεις αφού είσαι καλά, συμπτωματικός ήτανε και έφυγε λοιπόν και πήγε να σπείρει τον ιό όπου μπορεί. Πέρα τι μου λέτε εσείς ότι υπάρχει κορονοϊόνι και τέτοια, απλά είναι τα πράγματα, δεν υπάρχει τίποτα. Τα μόνο και μόνο για να μας βάλουν όλους στο καραπτίνα. Μόλις ένιωσαν ότι είμαι καλά και μου λέει ο Κιουριτάς αγόρι μου είσαι καλά, λέει μπορεί να φύγει, λέει δεν περιμένεις τόση ώρα και έφυγα. Θα περιμένω τετρόλεγκ βλέπω ότι νιώθω καλά Δεν έχω κάποιο πρόβλημα Δεν φύγω, Άμα με βάλεις να παίξω ένα βαστιάκι με έναν ναι. Θα μου πεις αυτός τώρα έχει ιώση Και να με ένα ζητήσιο Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα κάτι κακό Όχι εννοείται Κακό δεν έχεις κάνει Αυτό είναι το σωστό Να έχει κάποιο νόσημα Και να πηγαίνει να το διαδίδει. Γιατί όπω όλοι λένε Το συγκεκριμένο νόσημα να το πούμε Ο μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Ετούτο ή έχει διαγνωστεί, κανονικά δεν έμεινε μέσα, του είπε και ο Security, έχει σημασία. Όχι γιατρό, δεν πιστεύει τον γιατρό. Τον γιατρό δεν τον πιστεύουμε όπω όλοι ξέρουμε, είναι μια κατηγορία συμπολιτών, αρκετά μεγάλη, που δεν πιστεύει τον γιατρό. Αν έχει πονόδοντο, πάει βέβαια στον γιατρό. Τώρα που έχει κάτι από το οποίο μπορεί να πεθάνει πολύ γρήγορα, δεν εμπιστεύεται το γιατρό. Δεν του κολλάει όλο αυτό, νιώθει μια χαρά, οπότε πήρε την άδεια του Security, τρώλει που να περιμένει και εξαφανίστηκε και βγαίνει και κάνει και δηλώσει στα κανάλια, βάζουν για αυτή τη μουσική την από κάτω. Και λέει ότι δεν έχει κάνει κάτι κακό, δεν βλέπει για ποιο λόγο και όλο αυτό είναι κάτι στημένο γι' αυτό ίδιο στο πολεμάει με αυτόν τον τρόπο. Γιάννοντας βόλτες για να το διαδώσει και παραπέρα. Μαθήματα γεωγραφίας τώρα μας τα παραδίδει ο Πρόεδρος. Όποιος ελέγχει τη Μεσόγειο ορίζει τον κόσμο όλο. Στη Μεσόγειο ή τη Μεσόγειο Πρέπει να τη δείτε όχι αποκομμένα μέσα στο μυαλό σα. Δώστε μου λίγο την εικόνα για να καταλάβουν οι τηλεθέτε σημαίνει Μεσόγειο. Γιβραλτάρ δυτικά, Σουέζ ανατολικά, Δαρδανέλια βόρεια ανατολικά. Αυτή είναι η Μεσόγειο. Τι δύο πόρτε έμεσα και άμεσα τι ελέγχει η Ελλάδα. Δαρδανέλια Αιγαίο για να πα στην άλλη πλευρά και Σουέζ κριτικό πέλαγο για να πα στην Ευρώπη. Την ελέγχει η Ελλάδα μα. Η πατρίδα μα! Και το Γιβραλτάρ, κύριε, γιατί δεν το ελέγχουμε, κάποτε ήταν δικό μα. Εδώ λοιπόν ο Βελόπουλο ε, λέει τι τρει εισόδου, περιγράφηκε και χάρτη, περιγράφει τι τρει εισόδου και εξόδους τη Μεσογείου, και όπω ακούσατε τι δύο τι ελέγχουμε εμεί. Τώρα να του πει κανεί ότι το Σουέζ το ελέγχει η δεν έχει νόημα, θα στεναχωρηθεί. Να του πει κανεί ότι πάνω τα δαρδανέλια τα ελέγχει εξ ολοκλήρου η Τουρκία, επίση να μην το πούμε. Για την Ισπανία δεν έθεσε θέμα και την Αφρική, όπου ανήκει το Γιβραλτάρ. Οπότε μάθαμε κάποια στοιχεία γεωγραφίας, επειδή τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν φέτος με τα παγουρίνια και τις μάσκες και όλα τα υπόλοιπα. Σημειώστε τα αυτά γιατί είναι σω θέματα Ιουνίου. Καλημέρα σα κύριε Μπαμπαγιάννη. Γεια σα, γεια σα. Ακούγοντα την Υπουργό που δεν τρέχει τίποτα αν υπάρχει και λίγο μαύρο γύρω από του αρχαιολογικού χώρου, σκέφτηκα να πάρουμε φωτιά και στους υπόλοιπου και να κάνουμε η καστική παρέμβαση. Μια και είμαστε τόσο αλέγκριοι. Α, τι, τι, η καστική. Καταρχά, το μαύρο τη πάει. Είναι τη μόδα φέτο. Ναι, μπράβο. Θα έλεγε ότι είναι κομψό ο αρχαιολογικό χώρο. Πια γιατί έβαλε τα μαύρα του και πάει. Εκτό από τη Μενδόνη που είναι υπεύθυνη ω Υπουργό Πολιτισμού, στι Μικίνε αναφέρομαι, υπεύθυνο είναι και ο Δήμαρχο τη περιοχή. Ποιο είναι Δήμαρχο Άργου? Ποιο είναι? Κάποιο που λέγεται Καμπόσο. Α, ο, ο Καμπόσο, ναι. Ε, εντάξει, δεν ε, κοιτώ ναι. ο Καμπόσος, αλλά Καμπόσου τον είπανε. Ε, Αυτό ε, είχε πρωτοστατήσει εκεί στο, στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία. Εσύ πού το ξέρει. Το διάβασα. Και πήρε να ε, μου πει ναι. που διάβασε. Δηλαδή, εγώ δεν τα έχω διαβάσει. Ο κόσμο δεν τα ξέρει. Ε, θα... θα μου κάνει Ενημέρωση, εσύ. Όχι, αγάπη μου, προτιμώ από το Sky μου, είναι. Προτιμώ αγάπη. από το Sky είναι. Θέλω να είναι η ενημέρωσή μου, θέλω να είναι, είναι ακριβό πληρωμένη τουλάχιστον. Ναι, ναι, ναι. Είναι κολλητός του βορίδι. Συμβαίνουνε και τι έγινε τώρα, θα καταδικάσουμε τι κοινωνικέ σχέσει, όπω ε, είχε ήταν... πει και μια άλλη ψυχή παλιότερα για το Χριστοφοράκο. Ήταν εσύ παρέα με τη στη γνωστή φωτογραφία με το Τσεκούρι. Η στο Τσεκούρι ο καπούσο? Ναι. Και τι έκανε. Ακροδεξιό. Αποκλείεται. Καλέ, ναι. Είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ε, νομίζω πω ναι, είναι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει θέση κανέ Δημοκρατία. Είναι τυχαίο γεγονός Λα Βλέπεις το βορύδι απ' το δεξιό τώρα πλεύρις, μορύδις, Σιγά, άκρη, Αυτά δεν είναι ναι, παλιά Είναι μετροεπαθείς πια Να σου πω μου Αυτό το πούσι <στοί> Ναι ναι το πούσι αυτό, αυτό το πούσι Για αυτό το πούσι γίνεται όλα Εσύ στα μέρη σου ας πούμε Τι λέτε πούσι Ποια είναι τα μέρη μου Αυτά Πού είναι τέλο πάντων. Αναγνωρίζει την ε, διεθνή καταγωγή μου. Την αναγνωρίζω. Ε, το Πούσι στο δικό μου μέρος είναι μεταφράζεται αλλιώ στα ελληνικά. Ναι, πώ μεταφράζεται. Μουνί. Όταν έγραφε ο Καβαδία, έπεσε το Πούσι από βραδύ, τι εννοούσε. Έπεσε το μουνί από βραδύ. Την έριξε από το μέρη. βράδυ αυτός. Στα δικά μου μέρη, Πούσι λέμε την καταχνιά, την Ομίχη. Α, αλλάζει. Αλλάζει το πράγμα. Μα από πού είμαι. Γιατί μα έχουν βάλει περιοριστικού όρου από τι 12 η ώρα το βράδυ μέχρι τι 7 η ώρα το πρωί. Ο κύριο Καρδαλιά. Γιατί δεν κολλάει εκείνες τι ώρε, τι γιατί. Εκείνε τι ώρε δεν κολλάει ή εκείνες τις ώρε βγαίνει ο κύριο Ιώ ε, και έχει περιοδεία. Εκείνε τι ώρε δεν κολλάει. Α, δεν κολλάει εκείνες τι ώρε. Α, εγώ νομίζω ότι βγαίνει, είναι βαμπύρα αυτό και βγαίνει μετά τι 12 και πρέπει να μαζευτούμε στα σπίτια μα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, τελείωσε από τη δράμα με τον κορονοϊό, τελευταία παράσταση και τώρα στην Τεχνόπολη. Με κάτι άλλο ενδιάμεσο; Από τη δράμα μέχρι την Τεχνόπολη όχι. Η μοναδική παράσταση στην Αθήνα που θα κάνουμε είναι στην Τεχνόπολη. <Δελίου> Γύρισες καλή μου. Γύρισα. Καναπούσι έκαψες εκεί στις διακοπές που πήγες, η τσάμπα πλήρωνες. Πούσι δεν έκαψα. Δεν, δεν το καίω το πουσάκι μου εγώ. Το πουσάκι μου δεν το καίω. <laughs> το πουσάκι μου το πολύ να κάνω κανα χαλάουα. Κανα χαλάουα το πουσάκι. Τα άλλα τα ξένα. Ποια ξένα τα πουσάκια. Ναι. Δεν ασχολούν. Τα άκοψη μενδώνει όλα. Ε. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. <laughs> τα... τα ξένα τα πουσάκια τα <laughs> Όπω έχουμε ήδη πει, παρέχεται δωρεάν σε κάθε μαθητή δημοτικού, δημοσίου και ιδιωτικού σχολείου ένα ατομικό παγούρι. Από ιδεολογία. Από ιδεολογία, ε! Από ιδεολογία! Το παγούρι θα έρθει στους μαθητές, θα δοθεί από ιδεολογία. Είναι μια πολύ συμπυκνωμένη ιδεολογία, η οποία περιγράφεται άψογα και άρτια από αυτό το παγούρι. Λέει εδώ ο ένας ακροατής, μήνυμα μπροστά μου το βλέπω, ατομική και κοινωνική ευθύνη είναι κυρίως να μην καταπίνεις αμάσυτο ό,τι σου λένε η κάθε είδους παπαγάλι. Αντικειμενική ή μη. Καλή άποψη, σωστή γενικώ. Να περάσουμε όμω σε κάτι πιο υπερβατικό. Νομίζω ότι το έχετε όλοι ανάγκη και με αυτά ασχολείστε και καταπιάνεστε. Όταν πέσει κάτι υπερβατικό, ειδικά στο διαδίκτυο, εκεί κολλάνε όλοι. Δεν θέλουν τίποτα λογικό. Θέλουν κάτι που δεν μπορούν να το, να το χωρέσει ο εγκέφαλο. Οτιδήποτε χωρέσει τον εγκέφαλο απορρίπτεται. Αυτό έχει να κάνει και λίγο με το μέγεθο του εγκέφαλου, αλλά δεν τη παρούση. Ε, ξεκινήσαμε και το παίξαμε και προχθέ. Χθε το ακούσαμε και χθε. Είναι μια παίχτρια του Big Brother που διαβάζει την παλάμη το χέρι και έχει χάρισμα. Εντάξει, είναι ένα χάρισμα που το έχουμε οικογενειακώ. Από την πλευρά τη γιαγιά μου, δηλαδή τη μητέρα ε, μου, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά γνωρίζω ότι μπορώ να διαβάσω τι παλάμε στα χεριόν. Και να σα πω και κάτι, δεν είναι, δεν είναι ότι είμαι και medium, αλλά ε, είναι φορέ που λέω ότι έχω το άγιο πνεύμα. Έχω το, το, την επιφώτιση του αγίου πνεύματο. Ναι, από κάπου μου έρχονται. Ε, από το άγιο πνεύμα μου έρχονται. Τι Εδώ λοιπόν έχουμε μια παρουσία, εμφάνιση του αγίου πνεύματο στη συγκεκριμένη. Ε, κυρία, η οποία έχει αυτό το χάρισμα εξαιτία του Αγίου Πνεύματος και μπορεί να βλέπει την παλάμη των αλλών και να βλέπει το μέλλον του, να στεναχωριέται αν δει κάτι κακό και, και, και. Ε, μια από τι φορέ που είχαμε δει, το είχαμε δει, υπάρχει βίντεο το Άγιο Πνεύμα ήταν όταν ο Γιώργο Καρατζαφέρη, τον θυμόσαστε, έχει δώσει πολλά πράγματα στον τόπο. Όταν ο Γιώργο Καρατζαφέρη είχε επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη. Πετράπη στον Πατριάκι να ρίξει τον Σταυρό στον Κυράτιο Κόλπο και με είχε καλέσει να πάρκο πάνω, τη σύντομα χρόνια χρόνια μια φίλια ε, όταν αφήνει το Περιστέρι και λέει το πνεύμα του Άγιον ήδη περιστερά φεύγει το Περιστέρι, πάει 50 μέτρα ψηλά, 50 μέτρα ψηλά και έρχεται και προσγειώνεται στο κεφάλι μου καθ' όλη διάρκεια τη λειτουργία mm -hmm. και μετά στο γέσμα του χρόνου, mm -hmm. σε ένα χρόνο παντρεύει τον Γιάννη στην Παναγίτσα πάντα και είναι πάνω 1500 το συγκεκριμένο η εκκλησία ε, και την που κλείνουν οι πόρτε λόγω Μπαίνει το ίδιο περιστέρι. Μπαίνει το ίδιο περιστέρι. Κάθεται απέναντι από τον Γιάννη. Πρέπει να το δει αυτό στο βίντεο. Όση ώρα είναι ο γάμο, το μυστηρίο. Μετά την τελειώνει. Ήρθατε πάνω από το ζευγάρι και φεύγει. Έκανε ένα χρόνο το περιστέρι από την Κωνσταντινούπολη να έρθει το φάληρο στην Παναγίτσα. Εγώ αυτό κρατάω από όλα αυτά. Γιατί είναι το ίδιο περιστέρι. Το άγιο πνεύμα δηλαδή με τη μορφή περιστεριού. Έτσι τα έχει δύο καρατζαφέρε. Είχαμε δει το, στο βίντεο να πάει να κάθεται στο κεφάλι του το άγιο πνεύμα. Τον ωφέλησε πάρα πολύ και τότε όσα έλεγε ήταν ε, ε, δια του Αγίου Πνεύματο. Και μετά το ίδιο Περιστέρι πρόλαβε πριν κλείσουν οι πόρτες λόγω αρκοντήσεων και μπούκαρε μέσα στο ναό. Και δεν ξέρουμε μετά τι ακριβώ έχει γίνει. Όχι, ξέρουμε τι έχει γίνει μετά. Μετά πήγε και φόλιασε μέσα, μέσα στο Σαμαρά. Είμαστε όλοι μαζί και θα το πετύχουμε. Και μέσα μα το Άγιο Πνεύμα θα μα δυναμώσει για εκείνε τι αρχέ και εκείνε τι αξίε που είναι αρχέ και αξίε τη πατρίδα μα. Εδώ ε, ε, περνάει μια φάση εσωστρέφειας στο Περιστέρι, το Άγιο Πνεύμα και πήγε και φόλιασε μέσα στο Σαμαρά. Εκεί που το Άγιο Πνεύμα τα έδωσε όλα, όλα όμως και έτσι ωφέλησε και τον πολιτισμό και τη χώρα και τον τόπο στις δύσκολες στιγμές της είναι όταν αποφάσισε ε, να συναντηθεί με τον Βολάνη. Ήμουν αγκλεισμένο σε ένα δωμάτιο πριν πέντε χρόνια και χαρά μάθαει με εμάς. Δεν τραγουδάκα πέντε χρόνια εγώ Μάσα, δεν είναι ναι. να φανταζούμε. Ναι. Και ξαφνικά τρεσκάταβε και το γάγιο πρέμα και μου λέει: Ζαντί, Και ξαφνικά τρεσκάταβε και το γάγιο πρέμα και μου λέει: Πισαντί. Σου με σαντί. Έχω γερό. Κάθεσε μου γκλε μέσα στο νόμο και μου λέει: Σήκω μου λέει τώρα. Σήκω τώρα μου λέει: Σου έχω δώσει τόσα χαρίσματα. Και να τα χαρεί ο κόσμος και να τα απολαύσει πήγες και μου τα κλείδωσες μάζες ένα δωμάτιο μου λέει Μου λέει Τι λέει το να... Πω πω Με πέθανες Με πέθανες Με πέθανες Με πέθανες Φίμα με μόλιες πει μου λέει τώρα Είσαι εδώ πληροφορηθήκαμε ότι το Άγιο Πνεύμα μιλάει και ελληνικά. Και μιλάει λίγο την αργό, δηλαδή, σηκώ τώρα, με αυτό το ύφο, έτσι είναι το Άγιο Πνεύμα. Από τη μορφή περιστεριού, φαντάζομαι, μάλλον. Έχει κάνει δουλειέ. Κάνει δουλειέ. Το Άγιο Πνεύμα είναι μερακλίδικο. όπως ακούτε, το, στη μία της την, την επιφήτηση να λέει να διαβάζει το χέρι, χειρομαντία. Στον άλλον μπήκε μέσα του, στο Σαμαρά. Στον άλλον έκατσε το κεφάλι μετά τρύπο και στην εκκλησία στο γάμο του Γιάννη, μάλλον γιο. Και εδώ στο Σότι τον παρακίνησε μιλώντα του άψογα ελληνικά, εκεί που ήταν καθισμένη σε ένα δωμάτιο, να αρχίσει και να συνεχίσει το τραγούδι. Και έτσι, αυτέ είναι τέσσερι καταγραφέ, πολύ πρόσφατε σχετικά τη τελευταία δεκαετία, τη παρουσίας του Αγίου Πνεύματος πάντα σε Έλληνε. Και μόνο σε Έλληνε, γιατί όπω όλοι γνωρίζουμε και το Άγιο Πνεύμα. Είναι ελληνικό. Είπαμε ελληνικό, ελληνικό, το αεροδρόμιο εδώ το παλιό που τον κρεμίζουν και ήρθαν ο μα στον Άδωνη ο οποίο έχει χαθεί. Έχει ξεκινήσει τηλεοπτική σεζόν, δεν έχει κάνει καμία εμφάνιση. Κάποιο μπορεί να πει ότι είναι και δυσαρεστημένο από κάτι αρμοδιότητε που το αφαιρέθησαν από τον πρωθυπουργό τη χώρα, αλλά δεν ξέρω αν αποδεικνύεται αυτό, δεν έχει και σημασία. Να θυμηθούμε ποιο ακριβώ και τι ακριβώ κάνει ο Άδωνο σε αυτό τον τόπο. Φυσικά και αρμοδιότητά μου επενδύσει. Αν δεν το γνωρίζετε, είμαι υπουργό και Επενδύσεων. <Δράφω> Είμαι ο Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. <Δράφω> <Δράφω> Παρακαλώ. ο Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων τη Ελλάδα. <Δράφω> <Δράφω> Η πολιτική μου σταδιοδρομία πηγαίνει το καλό στο καλύτερο. Είμαι ο Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων τη Ελληνική Δημοκρατία. <Δράφω> Είμαι υπουργό ανάπτυξη και επενδύσεων. Είμαι ο υπουργό ανάπτυξη και επενδύσεων τη ελληνική δημοκρατία. Μπράβο, ρούλη, ε, Μπράβο, Ρούλα ήταν από, το, από αυτή την εκπομπή το σήμα που μόλις ακούσαμε. Σε διάφορες εκπομπές αισθανόταν την ανάγκη το τελευταίο χρονικό διάστημα να μα θυμίζει τι ακριβώ είναι. Τη ελληνική δημοκρατία δηλαδή. Υπουργό αναπτύξεω επενδύσεων και έπρεπε να το ακούσουμε αρκετές φορές για να το εμπεδώσουμε για όλους εσάς που σας λείπει ο σε μας μας λείπει εδώ έχουμε αυτό το άτο αθάνατο το οποίο το ακούμε αλλά είναι αλλιώς να τον έχεις να αναλύει τα καθημερινά ε, με τόσο σοβαρά θέματα εθνικά που τρέχουν πανδημία α, ανάπτυξη που θα ερχόταν απληρωσιέ. Ε, κάτι ωραίες ιδέες ότι όσοι μπαίνουν σε καραντίνα μετά θα τα δουλεύουν ως υπερορίες έχουν κατατεθεί και τέτοιες ωραίες ιδέες θα γίνουν και πράξεις πολύ σύντομα επισήμως γιατί ανεπισήμως γίνονται όλα αυτά όπω όλοι γνωρίζουμε και τα παγουρίνια της κυρίας Κεραμέως Ένα ατομικό παγόρι Κι η αγωνία Αν θα μπουνε στι ανώτατες φολλές Τους μαθητές Τους τρόι... Ένα ατομικό παγόρι Κι όλοι θέλουν να ξεφύγουν Από φυσικοχημίες Αλγεύρες Γραμματικές Ένα ατομικό παγόρι. Τα τα τα με, με τίποτα που λέει, Άννα Βίση. Ε, οπότε, να βρω και ένα μήνυμα που μα στείλανε λίγο πριν σα αποχαιρετήσουμε σχετικό με τα παγουρίνια. Ε, λέει ευχαριστούμε κυρία Κεραμέως για τα παγουρίνο. μέχρι πέρυσι τα παιδιά μας ξεδιψούσαν από τους νερόλακους της αυλής ε, εδώ μια χροάτρια του λέει αυτό ε, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα τρίτο μέρο του λαού μας πάει στο μαγαζίνο το σπιντάτο μαγαζίνο με την Ανδριάνα Ζαρακέλη εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο γεια σας και κάτι που ξέγασα να προσθέσω ε, γιατί και εγώ μιλήσαμε και νόμιζα ότι κάτι δεν υπόθηκε Ακόμα είμαι στη γραμμή. Και κάτι που ξέχασα να προσθέσω. Όλο το καλοκαίρι σα ακούμε στο YouTube Ελνοφρένια Official το Soundcloud. Είχε δίκιο ότι στο Soundcloud δεν είναι διαφημίσει και μπράβο. Δική μου παράληψη, δικό μου λάθο. Άντε μα κατωράντε. Και, και, και, και, και στο ελνοφρένια.net.gr. Αλλά εκεί πέρα να βάζετε και τα links του Soundcloud, όχι μόνο του YouTube. Άντε και... μα κατωράντε. Αντικά. <laughs> yeah. Δεν είπε και ένα. <laughs> δεν είπε και το δικό μου. Το αποστέλνει <laughs> <με τον> Παρπαγιάννη Οφίcial. <laughs> μα Α, εκεί πέρα δεν έχω βρει ακόμα, γι' αυτό. Είμαι. Μόνο στα τρία-τέσσερα. στα 4. Καλά είμαι, καλά είμαι. Ναι, ε, καλά για τον Πόκο Χαράλη, σε που είναι περασέρα. χρόνια, για, για. Καλησπέρα. Καλησπέρα! Ο Αποστολής Ναι, ναι. Αποστολή, είμαι ο πιο ευτυχισμένο άνθρωπο στον κόσμο. Γιατί τι έγινε, κόλλησε τον κορονοϊό, τελειώνει, φεύγει τον πούλο? Όχι, όχι, όχι. Α, κρίμα. Εγώ έπαιρνα 500 ευρώ το μήνα. Καλά είναι. Παίρνει, παίρνει και 9,5 ο Μητσοτάκη, παίρνουμε από 5.000 ευρώ το μήνα. Καλά είναι. Αυτό δεν είναι... να το μοιράσει. Είναι θεός Ναι, ναι, ναι, όχι. Ναι. Σπατάλε και σπατάλε κάνει μέσα σε αυτό. Φυλάκια πολλά. Έλα, για. Για τον βίκαωνα και του ναρκεμπόρους θα είδε. Τι μαφιώζει και επίθεση στα εξάριαρχα, στο πούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, που πήγαν οι ναρκεμπόροι με την ανοχή τη σαφή. Έλα τώρα ανοχή, γιατί ανοχή. <σφίλαιε>, που... Καταρχά μπορεί να είναι συνάδελφοι <σφίλαιε> ή συνεργάτε, <σφίλαιε> δεν κατάλαβα, γιατί. Σωστά, σωστά το λέω. Επίση αλλά... δεν βρέθηκε <σφίλαιε> κάτι, βρήκε σε κάποιον μπορεί να τα κάνει, αρχή, για αναρχή μόνο του. Ναι, ναι, ναι. Ισά... Αλλά θα γίνει έρευνα, θα γίνει έρευνα μέσα στην αστυνομία θα, θα, θα χτενήσουν όλα τα για να βρουν τι έγινε. Ναι. Είμαι ορκαστηρίος γιατί τους και χάνουν λεφτά η δεν καλή αρχή, καλή αρχή να έχετε. Και μην ξεχνάτε ότι δεν είναι, ο Ρουφιάνος, δεν είναι ο Ρουφιάνος, Δεν είναι θεμέλιος που να Δεν είναι Ρουφιάνος. είναι Ρουφιάνος, είναι χαφιές. Είναι Δεν είναι ο Ρουφιάνος. Ανε το ξεχάσει και αυτό, ναι. Ναι, δεν αυτό. Είναι ο Ρουφιάνος δεν το, έτσι πως τον είδα. Ναι. Δεν το γνώρισα. Εί... Δεν το γνώρισα. Δεν είναι ότι κουκούλα. Δεν εννοώ αυτό. Με τις ο ο Άδωνης... λέω δεν κατάλαβα ότι είναι Γιατί ο έχει σαν κουκούλα. Δεν, κουκούλα δεν, είναι αυτή, δεν, είναι ο δεν ξέρω, δεν ξέρω. 38 δις ήτανε παιδί 38 το και 8 39 και 9 38 και 8 39 και 9 40 μονοπάτια με στα μάτια σου 38 δις 38 και 8 39 άντι πάρα μας τώρα Άντε, το του λαού τώρα, και έρχεται και, η δόση για την Άντε, και... να και... μα είχαν λείψει. Άντε, να επιστρέψουν και οι τελευταίοι εκδρομή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και να τα σύνορα και να, λοιπόν, να του έχουμε το που έχουμε το καλύτερο υγεία Είχαμε που είχαμε του Κικίλια. είναι και η γυναίκα του τώρα θα ασχολείται με αυτό. Κατάλαβε, φυλάκια η υγεία. Του Κικίλια η γυναίκα είναι έγιω. Ναι. δηλαδή δεν που δεν ασχολόταν με την υγεία. Τώρα όλη η υγεία όλο το Υπουργείο θα είναι στραμμένο πάνω στη γυναίκα του. I'm <laughs> sorry.